Στοίχη 17 48. Ο Κύριος τελειοποιεί και συμπληρώνει των Μωσαϊκών νόμων. 17. Μην νομίζετε ότι ήρθα για να καταλύσω και ακυρώσω τον ηθικό νόμο του Μωυσέως ή την ηθική διδασκαλία των προφητών. Δεν ήρθα να καταλύσω αυτά, αλλά να τα συμπληρώσω και να σας τα παραδώσω τέλεια. 18. Διότι αληθινά σας λέγω και με πάσα σοβαρότητα και επισημότητα σας βεβαιώ, ότι εως ότου παραμένει και δεν καταστρέφεται ο ουρανός και η γη, ούτε εν γιώτα ή ένα κόμμα, ούτε δηλαδή η ενα ακομα ουτε δηλαδη από τα συντολάς δεν θα παραπέσει από τον νόμο και δεν θα χάσει το κύρος της, εως ότου όλα, όσα διατάσει ο νόμος, λάβουν την επαλήθευση και πλήρωσή τους τόσον υπό των γεγονότων τη ζωής μου, όσα εκ τούτων ελέγχθησαν όσον και εν τη ζωή των γνησίων μαθητών μου, οι οποίοι θα τηρούν ταύτα επακριβώς». 19. Αφού λοιπόν εντολέ έχουν κύρος και ισχύν ακατάλητον, οποιοδήποτε θα παραβεί μία από εκείνας ακόμη τα εντολάς μου που φαίνονται πολύ μικρέ, και θα διδάξει τους ανθρώπους ούτω ή να θεωρούν αυτάς μικράς και ασημάντους, θα κηρυχθεί ελάχιστος και τελευταίο στην Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνος όμως που θα εκτελέσει όλα σαν εντολάς, και θα διδάξει και τους άλλους να τα στηρούν, ούτως θα αναγνωριστεί μέγας εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Και σε αυτάς λοιπόν τα συντολάς που οι γραμματεί και οι φαρισαίοι παραμερίζουν με μετας ανθρωπίνους παραδόσεις των, πρέπει να δώσετε μεγάλη προσοχήν. 20. Διότι σας λέγω ότι αν η αρετή σας δεν περισσεύσει και δεν υπερτερήσει κατά πολύ την εξωτερικήν αρετήν των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θα εἰσέλθετε στην Βασιλεία των Ουρανών. 21. Ήκούσατε από την ανάγνωση του νόμου στα τα συναγωγάς ότι ελέχθη από τον Θεόν στου τους αρχαίους, δεν θα φωνεύσει. Εκείνος δε που θα φωνεύσει θα είναι ένοχος εις τόσων βαθμών ώστε να παραπεμφθεί προς δίκην εις το επταμελές δικαστήριων που λέγεται κρίσης. 22. Εγώ όμω σας λέγω ότι κάθε που οργίζεται κατά του αδελφού του άνευ σοβαρού πνευματικού λόγου Διαπράττει έγκλημα ανάλογων προς εκείνο το οποίο ειδικάζεται άλλοτε από το τοπικό επί τα μελές δικαστήριων. δε που θα είπε περιφρονητικό στον αδελφόν του, ανόητε, είναι ένοχο εγκλήματος βαρηταίρου σαν εκείνα που δικάζονται από το ανώτοτον δικαστήριο των Ιουδαίων. Εκείνο δε που με μίσο και κακίαν θα είπε στον αδελφόν του βλάκα θα είναι ένοχο εγκλήματος αξίου να τιμωρηθεί με την εν το άδει γέναν του πυρός. 23. Αφού λοιπόν κάθε προσβολή κατά των αδελφών μας είναι αξιόπινος εάν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριον και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου διαδικίαν την οποία του έκαμες 24. Άφησε και το δώρο σου εμπρός στο θυσιαστήριον και πήγαινε πρώτον συμφιλιώσουμε τον αδελφό σου και τότε αφού συνδιαλλαγείς ελθέ και πρόσφερε το δώρο σου διότι μόνο τότε θα γίνει τούτο δεκτό από τον Θεών. 25. Έσω συμβιβαστικό και με συμβιβαστικέ διαθέσει προ τον δανειστήν με τον οποίο ευρίσκησε ει δίκην, και δείξε τα διαθέσει αυτά γρήγορα έω ότου ευρίσκεσαι μαζί του ει τον δρόμο που οδηγεί στο δικαστήριο. Πρόλαβε, μήπω σε παραδώσει ο αντίδικο στον δικαστήν και ο δικαστή σε καταδικάσει και σε παραδώσει τον εκτελεστήν των ποινών και έτσι ρηφθεί φυλακήν. 26. Αληθινά σου λέγω ότι δεν θα εξέλθεις από εκεί έως ότου εξοφλήσεις και το τελευταίο δίλεπτον. Πόσο φοβερόν είναι λοιπόν να εμφανιστείς ενώπιον του υπερτάτου κριτού ασυμφιλίωτος με τους αδελφούς σου που ειδικησε. 27. Ήκούσατε ότι ελέχθεις τους αρχαίους να μην μηχεύσεις και οι γραμματεί περιορίζουν την εντολή αυτήν μόνον το αμάρτημα με είμπανδρον γυναίκα. 28. Αλλά εγώ σας λέγω ότι καθένας που βλέπει ανδήποτε γυναίκα για να την επιθυμησει προσαμαρτίαν αμαρτία ήδη με την εμπαθία αυτήν ματιάν εμήχευσαν αυτήν μέσα στην καρδία του και μάρτισε με την πρόθεση και προαίρεσή του. 29. Εάν δε πρόσωπον χρήσιμον και προσφιλέσισε. σε σαν το δεξιόν σου μάτι σου γίνεται αφορμή εμπαθού επιθυμίας και χωρί σου οριστικός από αυτό και πέταξε το μακριά από σε, όπως θα έκανες και με το μάτι σου, εάν θα κινδύνευε να πάθει από αυτό το όλον σώμα σου. Διότι συμφέρει να χαθεί ένα από τα μέλη σου και να μην ρυφθεί όλο το σώμα σου στο το πύρθις Σε συμφέρει να στερηθείς την φιλία και χρησιμότητα του προσώπου αυτού και να μην μαζί με εκείνο στο το τη κολάσεως. 30. Και αν πρόσωπον που σου είναι χρήσιμων σαν τη δεξιά σου χείρα σε σκανδαλίζ «Κόψε τελείω την χείρα σου αυτήν και πέταξέ την μακριά από σε. Διότι σε συμφέρει να χαθεί ένα από τα μέλη σου και να στερηθείς τη υπηρεσία του φίλου σου που σου είναι χρησιμότατο και να μην μαζί με εκείνον στο το πύρ της κολάσεως. 31. Ελέχθη ακόμη. «Εκείνος που θα χωρίσει και θα διώξει τη γυναίκα του, ας δώσει έγγραφον διαζυγίου». 32. Εγώ όμως σας λέγω, ότι εκείνο που θα διώξει τη γυναίκα του χωρίς να υπάρχει αιτία μοιχείας, συντελεί στο να γίνει αυτή Μιχαλής εάν συζευθεί άλλον. Και εκείνο που θα νυμφευθεί διαζευμένη γυναίκα, γίνεται μοιχός. 33. Πάλι νικούσατε ότι ελέγχθη στου παλαιούς προγόνους μας. Δεν θα θετήσει τον όρκον σου, αλλά ως χρέος ιερών που οφείλει να εξοφλήσει τον Κύριον, θα τηρήσεις τα σενρόρκους υποσχέσεις και μαρτυρία σου. 34. Εγώ όμως σα λέγω να μην ορκιστείτε καθόλου. Ούτε στον ουρανό μοιορκιστείτε, διότι ο ουρανός είναι θρόνο του Θεού. 35. Ούτε στην γη μοιορκιστείτε, διότι σαν Ισάλο Καμνίων ακουμβούν επάνω τι υπόθε του. Ούτε στα αεροσόλυμα, διότι δια των ναόν του Θεού που είναι εκεί κτισμένο είναι πόλη του μεγάλου βασιλέου Θεού. 36. Ούτε στην κεφαλή σου μειορκιστή, διότι την δημιούργησε ο Θεό. Σιδέ δεν μπορεί, ούτε μια τριχό το χρώμα, πραγματικό και κατεβάθο να μεταβάλει ώστε μια μαύρη τρίχα να την κάνει λευκή ή μια λευκή να την αλλάξει μαύρη. 37. Α είναι δέω ο λόγος σου, ναι, όταν πράγματι είναι ναι. Και όχι, όταν και πράγματι είναι όχι. Το επιπλέον δε από αυτά είναι από τον πονηρών. Τον πρώτον επινοητήν και πατέρα του ψεύδους. 38. Ήκούσατε ότι ελέχθη. Εκείνος που επλήγωσε και τραυμάτισε κάποιον, πρέπει να δώσει μάτια του ματιού που έβλαψε και δόντι δια το δόντι του πλησίον που με το κτύπημά του έσπασεν ή επέταξεν έξω. 39. Εγώ όμως σας λέγω να μην προβάλετε αντίσταση στον πονηρόν που χρησιμοποιεί του εκείνον που σας βλάπτει. Αλλά όποιος σε ραπήσει στο δεξιόν μέρος της γιαγόνος Στρέψον σε αυτόν και το άλλο μέρο για να ραπήσει και τούτο 40. Και εκείνον που θέλει να κάμει δίκη μαζί σου Και να σου πάρει το υποκάμισον Άφησέ του και το επανοφοριόν σου 41. Και με εκείνον που θέλει να σε αγκαρεύσει Για να τον συνοδεύσει σε ποιέν μίλιον Πήγαινε μαζί του δύο μίλια 42. Είσαι εκείνον που σου ζητεί δίδε αλλά πάντοτε με διάκριση που θα την διαπνέει ειλικρινής αγάπη και μην περιφρονήσεις εκείνον που θέλει να δανειστεί χωρίς τόκον να ποσέ. 43. Ήκούσατε ότι ελέγχθη, θα αγαπήσεις τον πλησίον σου και θα μισήσεις τον εχθρόν σου. 44. Εγώ δεν σας λέγω. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Εύχεστε προς τον Θεόν αγαθάδι εκείνους οι οποίοι σας καταρώνται. Ευεργεντείτε εκείνους που σας μισούν και προσεύχεστε υπέρα εκείνων οι οποίοι σας μεταχειρίζονται υβριστικός και περιφρονητικός και σας καταδιώκουν αδίκως, ακόμη και όταν ο διωγμός των αυτός σας γίνεται διαταστρεσκευτικά σας πεπιθήσεις. 45. διανομιάσετε έτσι και να γίνετε τέκνα του πατρός σας που είναι στου ουρανού. διότι και αυτός τον ήλιον που είναι δικό του ανατέλει αδιακρήτως εις και εις αγαθούς, και βρέχει την βροχήν του εις και αδίκους. 46. Διότι αν αγαπήσετε εκείνους μόνον που σας αγαπούν, ποιο ανταμοιβήν έχετε να λαμβάνετε από τον Θεόν, δεν κάνουν το αυτό και οι τελώνε. 47. Και αν χαιρετήσετε μόνον τους φίλους σας Ιουδαίους, τι το εξαιρετικόν πράτετε, δεν κάνουν έτσι και οι τελώνε. 48. Πρέπει λοιπόν να γίνετε τέλειοι δια της αγάπης προς πάντας καθώς είναι τέλειος και ουράνιος πατήρ σας ο οποίος είναι αγάπη.